Μπορείτε να μου δώσετε μια πληροφορία, ο κύριο Ρίζο ο εργατολόγο που έρχεται στην εκπομπή σας τι τηλέφωνα έχει. Σε ποια κουμπί? Δεν πήρα στο Real FM. Ναι, ναι, ο Real FM έχει πολλέ εκπομπέ, δεν έχει μία. Ε, το βγάζει τα Σάββατα συνήθω. Ποιο? Ο κύριο Ρίζο ο εργατολόγο. Ποιο τον βγάζει? Έρχεται στην εκπομπή σα. Δεν έρχεται στην εκπομπή μα. Δεν έρχεται στο Real FM κάτι σα. Ο Real okay. έχει πολλέ εκπομπέ. Δεν ξέρετε δηλαδή το ίδιο. Σε ποια κουπή. Κουπή. Δεν ξέρετε. Σε ποια κουμπί, όχι δεν ξέρω. Δεν μου λέτε. Ποια εκπομπή, να σα πω. Ναι, σε ποια κουμπή να μου πείτε. Ε, πρωί, παιδάκι μου, το βγάζει. Τώρα, μα πώ κάνει Σάββατο κάθε Σάββατο εκπομπή. Πού να ξέρω. Ε, πού να ξέρει, τότε δεν πήρα σωστά, αν είναι. Σωστά πήρε, αλλά παίζει καθημερινή ή δεν παίρνει Σάββατο, να ξέρουμε. Α, ξέρω ποιο κάνει α, την καθημερινή α. το πρωί. Ωχ. Mm. Mm. Yeah. Τον κύριο Ρίζο, τον έργα δεν τον ξέρετε. Δεν τον ξέρουμε, δεν είχαμε τρει νομιμίε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. καλά, χάρηκα. Ρε από όλοι, συμβαίνει κάτι στη Νέα Δημοκρατία, έχει κάτι ο Μητσοτακής. Δηλαδή, όπως τον ξέρουμε, τον Γκούλη όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει κάτι. Είναι ε, ο, κανονικό αυτό. Κάτι πρέπει να συμβαίνει, ψάξω, γιατί ορκίζεται ο Τραμπ, και δεν έχει ζητήσει εκλογές ακόμη. Δε. Α, ναι. Θα μπορούσε, θα μπορούσε, αλλά έχει άλλα άγχη. Μην του πάρει τον άδονη για αντιπρόεδρο. Ελα ρε ρε, τι κολοτσπουμούνας. Τι θες ρε. Τα Καφεινά. Αφού οδηγά αμαλάγια, όλοι σαμαλάγια εκεί, ντέ και καλά λες και είναι πίστα. Άντε στο διάλογο, επιτέλου μετά σας στέλνει γυναίκε. <οχ> Χάλιο οδηγάνε και οι γυναίκε, αλλά και εσύ κάνει την αυτοκριτική σου. Το ποιηματάκι, γιατί δεν το πετσέσει. Ήτανε μαλαγία. <χαι> <χαι> <στά> το περίμενα όταν μου το έλεγε. Ό, ήτανε. Ό, <στά> ότι θα σου το έλεγα, το περίμενε ή <στά> οτι ήταν. Εντάξει, το ξέρω τα ρηματάκια ρεφιλέ, αλλά λέω το πει σε όλου, παιδιά λέω θα παίξει το πήμα Παρόλο που είναι μαλαγία. Και άλλοι το πιστέψανε. Κάτ' Να είναι καλό εδώ μιλάω με να του τίποτα το αποστολή Για εδώ ένα κύριο Έλα το φίξ Εκεί πιο πάνω στη καλά από πιάτσα με πήρατε Να σου πω πότε θα πάρω μία βόλτα Να κάνουμε τον τζολιά μέσα στο ταξί να πέσει γέλιο Για ποιον θα πέσει γέλιο μέσα ταξί να πηγαίνουμε Να τζολιά δεν ξέρω νομίζει, εκεί υπάρχουν λεφτά. Καλησπέρα όμω. Τι το ξέρει, έλα στα μάτια. Oh, με κάση το okay. κινήζω. Oh. Παρόλο που ισχύει με τα πεινόχα μιλάκι, δεν θέλω να τα ακού. Έσαινοχλού. Ε, ε, δεν με ενοχλεί, αλλά με κάνει και τρέπούμε, ξέρει. Το κινήσει. Πρασινίζω. Επειδή <laughs> τη μαγώνα στο πασώκει και άλλε λόγο. Είναι βέβαια ότι ο διακούμάτο είναι γιατρό όλα αυτά που είπε περί περιοφιολογία. Ο καθένα μπορεί να λέει ότι θέλει. Ναι, γιατί. Ο καθένα μπορεί να λέει ότι θέλει αντίστοιχη. Να... είναι γιατρό. Κάποιος... Όχι, ενώ να λέει ότι είναι γιατρό, όχι να λέω ότι μελαφιση θέλει. Μπορεί να λέει ότι είναι γιατρό. Πρώτον, Δεύτερον, γιατρούχ και η χούντα, <laughs> γιατρού έχει και Σε κάθε περίπτωση. Έτσι, όπω το θέση είναι σωστό. Δηλαδή, ένα συγκεκριό δεν μπορεί να είναι μου Τι ζώ τράπετε. ότι η επιστήμοια ανοίγει τον ανάγκη. Καλιά υποτίθεται χτίρια θα μα πει την επιστήμη. Κάτσε και στα βιβλία σου. Έρανά πάλι να πούμε κάθε παραφιαβή που γάμου. Να... Θεωίο δεν σκόρτι τηλέφωνα. Θεωρώ να με λε, το Σορδανάλο το μαρέσει, τίρανε το γυναικών. Πείρανο, έτσι. Α πω, γιορτάζει μπάμπο μέσα σήμερα. Ναι, ναι. Τα χρόνια μου πολιτάπεστο. Γενικασία. Όπω είναι η γιαγετρία, δεν είναι η αγία γριά. Εσύ που βλέπει. Κάρα εκεί μέσα στο στούντιο. Ποιο έχει πιο ωραίο ποπό, Τραβελάκι ή ο Καμπουράκι. Ο Τραβελάκι τώρα. Τραβελάκι. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, ο Καμπουράκι είναι λίγο. Είναι πεσμένο, ε. Όχι, δεν είναι ότι είναι πεσμένο, έχει ελληνικό κόλλο, να έτσι. Είναι φαρδί. Είναι φαρδίς αυτό της Ελληνίδας της Ο άλλος τι είναι δηλαδή, αλαβάστρινος Αν είχα να διαλέξω μεταξύ όλου του κόσμου Δεν θα διάλεγα αυτού τους δύο το Επειδή το... με ρωτάζεις για αυτούς τους δύο τώρα, Πρέπει να βαθμολογήσω παραπάνω ένα από τους δύο Λε. Αλλά δεν ασχολούμαστε το μα αυτά Δεν ασχολούμαστε, ακούει και για κουμάτος στην εκπομπή Θα μας καρφώσει πάλι Ρε... Δεν θέλει Σε ακούμε τακτικά και το βράδυ στο βαλούρδο, αλλά δεν βλέπουμε τη φάτσα σου. Τι να την κάνει, τόσε φάτσε βλέπει στην τηλεόραση, τόση πληροφορία, δικιά μου σούληψη. Θα το λέω, γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι μου είπανε ότι την κουνά στην αμιγδαλιά. Είσαι λίγο αδερφάρα, είναι αλλιλιώ. Όχι, όχι, είναι λάθο. Άμα κουνάς την αχλαδιά, είσαι αδερφή. Άμα κουνάς την αμιγδαλιά, είσαι μπρουτάλ, yeah. δεν στα πάνε καλά. Το πάω, το τσάγαλο, εγώ. Ψηφίζω κουκουέρ από φιλότη όχι από αυτό, χρόνια. Ταξιτζή, σπουλά, γύριζα όλη την Αθήνα, του έβλεπα που παλεύαν και αγωνιζόταν για τα ιδανικά, για αυτό και από φιλότη μου του ψηφίζουν παρόλο που μόνο δεξιό. 30 χρόνια του ψηφίζω. Δεν το έχω μετανιώσει έω τώρα. Αλλά να φορτώνουν στι φτωχογειτονιέ. Γιατί δεν πάνε του πρόσφυγε του τη Φιλοφαίοι, την καλή στο Διόνισο, την Ανοβούλα, την Ανογλυφάδα. Πετε του λεβέντε εδώ πέρα πούμε, που τρέχει ο Στέφη. Γιατί μου, ήμουν βιομηχανικό εργάτη, εργαζόμουν και μετά γίνα ταξιτζ Γιατί δεν του φορτών σε αυτού και πέρασε τι σογειτωνιέ. Και το μνημόνιο, ο φτωχό στο πληρώνει ο εργάκι το πληρώνει. Και του πρόσθεκε θα του φάλει την μάπα, ο εργαζόμενο και τα λεπορεμένο παλαιίστει. Είσαι Ό, σίγουρα θα... στο Κουκουέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαι, είμαι ακριβώ στο Κουκουέ, ναι. όχι οργανωμένο. Παράβα, ανήπω θα τέλεγε σε πιο πολύ ξέρω, άλλο να πάτε. Γιατί ξέρω ότι το κόμμα του δεν θα βγει, δεν θα βγει για να του βάλει κάποιε θέσει στα παιδιά του α πούμε. Θα λέγουν Αλλά όμω αυτή η αντικείε να φορτών στην εργατική τάξη, οτιδήποτε. Συμβαίνει. Τα μηνών είναι εργατική τάξη τα πιόνι. τους πρόσφυγε εργατική τάξη τα να τη στην Ανοβούλα και τα ξέρω, θα τα, προάσεις, θα τα Μπορώ, Στο διόνυσο, να τους στα σχολεία αυτά τα παιδιά. Όχι να φορτώσουν και βάρες Έχω ίδιο, άλλη μια είναι. ερώτηση. είναι όποιο το δηλώνει σαν κόμα, ή όποιο έχει και την οτροπία. είναι δηλαδή το να, είσαι και να την πατρίδα σου, είναι, είναι δηλαδή είσαι της, είσαι φασίστας, έτσι. Όχι, ερώτηση έκανα, ερώτηση έκανα, δεν ξέρω. Όχι. Πλάνο ότι αν πριν την πατρίδα υπάρχει και άνθρωπο. Είναι πρώτα πατρίδα μετά άνθρωπο. Δηλαδή είσαι πρώτα Έλληνα μετά άνθρωπο και βλέπουμε. Λοιπόν, ένα θεματάκι, ρε. επειδή είδα τώρα την επίθεση στο πέραμα, που φιλοξενούσαν τα προσφυγόπουλα, και είδα κάτι που χειροπορεί πολύ στο facebook. Προσφυγόπουλα, πολλέ φορέ φιλοξενούνται και σε γήπεδα, σε εξέδρε ομάδων. Ειδικά στην πασχετική ΑΕΠ, κάθε εβδομάδα φιλοξενούνται προσφυγόπουλα. Και κάναν τα παιδιά μια πρόκληση προ τον λαό, και τα άλλα βαλικάρια, και μια και ο λαό είναι ΑΕΠ, να πάνε μια μέρα εκεί που θα έχουν τα προσφυγόπελα, να, δει, να δείξουν και αυτή την αντίθεσή του. Αλλά επειδή πριν 15 χρόνια ο λαό Είχε σινά, πάλι είχε πάει στην και πάλι έχει προσπαθήσει να περάσει κάποια φασιστικά μηνύματα, είχε τύχει ξάπλα, να το θυμίσουμε. Αυτό μου, λένε κυκλοφορία στα παρικά site ότι αφού οι χρυσαβγίτε του ενοχλεί να φιλοξενούνται προ τη γόπεδα στα σχολεία, α πάνε και να πουλήσουν προς γιατί είσαι σε εξέδρες έχει ξύλο, δεν είναι. Τι θε να, να πει καλύ... τώρα, ότι εξέδρες μπορεί να είναι και, ότι είδες, και, ότι σε και παιδιά είναι πιο μπρουτάλ. Αυτό, Ακριβά, θες να πεις. Ε, αυτό Άρα, να Το θέμα δεν είναι αυτό μόνο Αυτούς. Το θέμα είναι τι δουλειά έχει ο Χρυσαυγίτη σε σχολείο. Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσει. Τι τον νοιάζει τι γίνεται στο σχολείο μέσα. Πώ βάζουμε στην ίδια πρόταση Χρυσαυγίτη και σχολείο. Ε, ακριβώ αυτό επειδή δεν έχει πατήσει ποτέ σε σχολείο, αυτό προσπαθείτε να ακούσετε το Ντετοκούπο να μιλάει ελληνικά και ακούσετε ένα Χρυσαυγίτη. Και μιλάει καλύτερα το Ντετοκούπο πώ θα το κάνουμε. Και ο Ντετοκούπο δεν υπογράφει πάνω στη σημαία γιατί τη σέβεται. Και ο Χρυσαυγίτη φακετάει πάνω στη σημαία και μετά μα κάνουν βαθύματα ελληνισμού. Ο Θήμιος είπε δεν είναι επιτυχία Ξέρεις που τρώνε ένα πιάτο φαΐ Και έχουν μόνο λίγο ρεύμα και... Μπορεί να μου πεις σε ποια χώρα του, Υπάρχει αυτά, όλα αυτά που είπε παιδεία Φαγητό, σπίτια, όλα ελεύθερο χρόνος Πού? Στην Αλβανία Του Χότζα, στη Ρουμανία Στη Ζαζαρμπαϊτσά, πού υπάρχει αυτό Εδώ, Εδώ μόνο, πάλι ο Κουμούνια, μα Ακουφασιστά. Oh, άκου φασιστάκο. Άκου, είπε... φασιστάκο, άκου άκου. Αυτή εδώ η εκπομπή δεν είναι για σένα. Θέλω ας... να σου πω ότι έχει χαθεί λίγο. Έχει χαθεί. Μόνο για τι πουστάσει είμαστε. Ο είναι κανονικό, άκου, έχει πρόβλημα. Άκου φασιστάκο, μια... έχει μια... πάρει μια... λάθο γραμμή τηλεφωνική. Μου δεν είναι για σένα αυτά. Με... Τι μπλέκεσαι. Ό... Είναι κρίμα, είναι λάθο. Όποιο άνθρωπο είναι κανονικό έχει πρόβλημα. Πρέπει να είναι Έτσι, για να είναι ωραίο, έτσι. Κοίταξε τώρα με, μεταξύ μα, αν ορίζουμε το κανονικό σαν και σένα, Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Είναι αυτό. Αυτό είναι το κανονικό. Υπάρχει το κανονικό. Υπάρχει το... κανονικό. <σχελίσαι> δηλαδή, αυτό που έχει σφινομένη την μπούτσα στον εγκέφαλο, καλή ώρα, Αυτό είναι, είναι το κανονικό. Δηλαδή, στον κόμμα που τη λέει εσύ δεν πειράζει. Στον εγκέφαλο να είναι Στον εγκέφαλο είναι λίγο προβληματάκι παραπάνω. Εντάξει, καλέ πούτσε, καλά να περνάδι. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Καλή πηγάδα. Γιατί να μην μου Κοιτάξτε, εγώ δεν ανήκω στον χώρο τη Χρυσή Αυγή, αλλά τίποτα δεν είπατε επί ουσία. Όταν ξεκινάει η πρόταση, εγώ δεν ανήκω στον χώρο τη Χρυσή Αυγή, η συνομιλία τελειώνει. Χάρηκα που σ' άκουσα, ξέρω ακριβώ τι πορεία μετά από αυτή την ατάκα. Άντε, γελά! Ελα, Τόλι! Αποστόλη. Ο Τόλι είχε. Όχι, όχι, Αποστόλη. Μα πει Τόλι, θα μα ξεφωνήσει για Γιακουμάτο μετά. Άσυμη. Με. Και αυτό ο Γιακουμάτο, ε... τι ρουφιάνο, <Ρεχει> να μα προδώσει, Ντέ και καλά! Ένα μοτο, δαθμό, 9, θα κόσμο μα τελειώνειά, 20. Ναι, το σήκωσα, δεν θα κολλήσω νομίζεις, κολώνω Το καταλάβει, εσύ το τριάντα σκόνι στήρισε στους ίδιους μόνο μου φαίνεται Τι? Στους αρίφες Τι πες, τι πες Στους ίδιους τους σκόνις λέω, στους αρίφες, στους δασκάδες Εσύ είσαι ίδια και ίδια, Εγώ δεν είμαι ίδια κύριε, εγώ Άρα πώ το εσένα. Λοιπόν, ξέρει για σε Όχι, όχι, να μου πει πώ το η σκάλα ή σου τα Άρα πώ το σκόνο σου ίδιο. το διάλογο το χάμο τι θες Πήρα να σου πω, επειδή Αυτός ο ο γυμναστηριακός Συγγνώμη δηλαδή τώρα. το έχει να μπει και παλιότερα. Πού τι βρίσκει τη δουλειά αυτό και δουλεύει. Να πάμε και ξέρουμε, δηλαδή. Γιατί ταξί στα χέρια σου έχω. στο καμιά πίτα που να δεν να πια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβε ότι δεν φτιάχνει κεφτέδε. Φτιάξει κανένα κεφτέρα ξελαμπικάρι που θε και τιμόνι. Στο διάλογο. Μάθετε α, να α, παρκάρετε α, πρώτα. Μάθετε α, να, α, να καταλαβαίνετε αποστάσει και προσανατολισμού. Και μετά έλα να μα οδηγήσει. Πιο καλά να γράφω σε ένα κουλάκι. Μπράβο στο διάλογο που οδηγά πιο καλά από μένα. Εγώ είμαι ένα ιαβέρι είμαι. Κάθε σου είσαι. Συγχαρητήρια για την τηλεοπτική ελληνοφρέμεια. Συγχαρητήρια για τη ραδιοφωνική. Και μην καταλαβαίνει τίποτα. Χτύπα όσο μπορεί. Η Τζούλια τώρα γι' αυτό θυμάσαι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μαλάκα. Τέτοια φάση. Κωνσταντίνο από Γκάνα. Γκάνα. Ευτυχώς έπιασαν τόπο τα λεφτά που δώσαμε για να βάλουμε κεραίες στην Γκάνα. Και ο σταθμό αναμετάδοση. Ευτυχώ. Αλήθεια, κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά, γι' αυτό το λόγο σε πήρα να σα ευχαριστήσω θερμά. Να σε καλά. Πιάνετε Γκάνα. Χαιρετίζουμε σε όλου. Ειδικά αυτή είναι φίλη από το Σαββατάμι που μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή Και αυτό που μόλι τελείωσε μπορεί να μου πει τι τίτρο έχει. Όχι. που έχει βάλει ο Θήμιο τώρα. Ναι, ναι, Πώ θα το μάθω, Δεν ξέρω. Εντάξει, Σα Έλα, Σε <Σελίου> <Σελίου> πέτυχα δύο λεπτά πριν το τελός. Ε, τι φαρτό, Τολόφαρτος λέγεται αυτό. Δεν σου κουράζει, μα... <Σελίου> Άκουσα τον άλλον εκεί. Δεν θέλω να μου απευθύνω προσωπικά τώρα. Δεν <Σελίου> με νοιάζει, και εγώ θέλω, δεν θέλω. Αφού Μου Δεν μου λε κάτι τώρα, εσύ που είσαι και σχολικά μορφωμένος και λογιστικά, όταν κάποιοι επιχειρηματίε πολυεθνικών εταιριών κάνουν 50 δι τζίρο και για χρόνια δηλώνουν μηδέν κέρδο, τι επιχειρη, επιχειρηματίε είναι αυτοί, καλοί, κακοί, μαλάκε, έξυπνοι, τι είναι. Μεθοδικοί. Όχι, βρε μαλάκα, τα βρίσκουν και τα κάνουν, ε, αυτοί είναι. Δεν μου λε, σε θέλει ο πελάτη, θέλει να του μελετήσει. Ναι, τι... ναι, έχω ακούσει ότι θα σου προτείνουν να κατέβει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και να. Απαλλαχθούν από τη διαπλοκή για να υποστηρίξει όλη αυτή τη διαδικασία. Κακό είναι. Όχι, πολύ καλό. Α. Σε θέλουμε να μπει εκεί. Α, σε ριζέω θέλουμε... και εσύ. Α, α, μα, διπλή τα ρήφα, διπλή τα ρήφα. Βασίλια, ακού. Πάντα το κουμπάκι πω, αυτό, πω, αυτό πω, το, το, το παράνομο που έχει που κλέβετε εσεί. Δεν θα ακού πολύ καλά. Στο Βασίλειο, πε να πατήσει το κουμπάκι. Ξέρει αυτό που διπλασιάζει την τα ρήφα. Το αξίμετρο. Η κολλιά σου ομόνια κάνει 20 ευρώ. Πε του, πε του. Κολλιά 20 ευρώ. Μόνο. λέει, μόνο. είναι παραπάνω είναι. Το κουμπί, Βασίλη, το κουμπί Το κουμπί να πατήσω Αυτό πατάτε τα πέντε κούρσια στο αεροδρόμιο, αυτό <laughs> Ναι, ναι, εντάξει Έλα, γεια <laughs> Έλα, γεια σου